Δύο αρτα FM Στέο. <laughs> Μια ερωτική, μα όλα πάνω, σοβαρή στην εποχή της uh, The Great Greek Dis Δεσπρέσιο, τεπρέσιο, τεπρέσιο, τεπρέσιο, τεπρέσιο, Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι rider, I ride a new road every day. Στους 101,5 yeah. Είσαστε I Συντονισμένοι Και my... Καμιά ώριτσα περίπου θα πάμε Παρέα Για να δούμε εδώ τι γίνεται Στην easy... να δούμε δηλαδή rider. Street, Να δούμε τι γίνεται Να δούμε τι άλλο θα υποστηρίξουν Οι εντόπιοι Από τις εντολές των, α, των αφεντικών τους Και οι υποστηρικτές τους Μην τους ξεχνάμε αυτούς α. Ραδιολογικά λοιπόν κυρία μου και κύριέ μου Παρέα για καμιά ορίτσα όπως είπαμε while, Να μεταφέρουμε καμιά one είδηση one... Να αναλύσουμε κανένα νόμο Μεταξύ κυρία μου και κύριέ μου Λέγαμε εδώ και καιρό Ότι αυτοί Οι απεσταλμένοι Κατακτητές εδώ Δεν θα περάσει πολύ καιρός που Θα αποκτήσουν την ελληνική νοοτροπία Απόδειξη Ο Φούχτελ Ο Φούχτελ Ο Φούχτελ λοιπόν Είδε γύρω του Το τι παπαριά λένε εδώ οι πολιτικοί Σου λέει ότι γουστάρνε λένε Τους ακούνε από κάτω οι δικοί τους Την είδε και αυτός βασιλιάς Άκου τώρα τι είπε Φούχτελ Ένα ανθρωπάκι εκεί που γλύφει στη Γερμανία Ξέρεις τώρα, ε, βουλευτής τώρα 20 χρόνια, 22 χρόνια βουλευτής Στο γερμανικό Κοινοβούλιο. Κατάλαβες τώρα Άκου δήλωση τώρα αν αποτύχει η αποστολή μου είπε ο Φούχτελ θα είμαι ο τελευταίος Όθωνας Εσύ πως το βλέπεις δηλαδή Δηλαδή κάποιος ε, του φύριξε στα αυτή hey, uh, ότι ο, τότε ο, ο, ο βαβαρός Όθωνας είχε έρθει και αυτός να σώσει την Ελλάδα και την είδε Όθωνας ο Φούχτελ τώρα Σου λέει ότι και να πούμε εδώ από κάτω μας παλαμαγγίζουν και μας υποστηρίζουν Δηλαδή να με πω κι εγώ τα δικά μου Όθωνας και ο Φούχτελ Εδώ θα μου πεις είναι Βασιλόπουλο τώρα ο Ρέπας Λέμε τυχαία ένα όνομα Δε θα είναι ο Φούχτελ Λοιπόν η Γερμανία, Βέβαια ε, Μην νομίζετε ότι οι Γερμανοί τον καταπίνουν ε, Κάτι τέτοιες φατσούλες Γιατί θα την είδατε τη φάτσα του Φούχτελ η Γερμανοί Το προσωνύμιό του στη Γερμανία Το χαϊδευτικό του δηλαδή Είναι μαϊντανός Δεν έχει κάνει τίποτε όσα χρόνια είναι βουλευτής Το μόνο που του ανέθεταν είναι να εκφωνεί τα ονόματα των βουλευτών σε ψηφοφορίες Αυτό το, αυτό το μεγάλο μυαλό έστειλε εδώ η Μέρκελ, η Μέρκελ Πώς για Να αναπτύξει τη, στο Υπουργείο της Μακεδονίας Αμάδο. Αυτό του ανέθεταν του Φούχτελ στη Γερμανία Άκου τώρα, περίμενε Μπορείστε, παρακαλώ Δεν άκουσα Α ναι ναι ναι Ναι αυτό σας Είναι χαιρότερο να Δεν λέγεται όπως το είπες φίλε μου Διότι υπάρχει και ο νόμος περί Να σου τη φτιάχνει ένας μαϊντανός Βερει τίποτα δεν είναι χειρότερο Τίποτα δεν είναι χειρότερα, άκου τώρα Τον λένε Μαϊντανό επειδή το μόνο που το αναθέτουν στη Γερμανική Βουλή είναι να εκφωνεί τα ονόματα των βουλευτών σε ψηφοφορίες Κάτι ε, έγραψε η Bild ποιο το έγραψε το. Πραγματικά λέει είναι σε αυτό ικανότατος γιατί εκφωνεί τα ονόματα αλάνθαστα Είναι πολιτικός της κατηγορίας φτερού Λένε οι Γερμανοί τα λένε αυτά, δεν τα λέμε εμείς τώρα Μην μας πιάσετε για ρατσισμό εναντίον του Φούχτελ Επίση το Φούχτελ Γιατί είναι ε, Πρόσεξε Έχει τον τίτλο του επίτιμου προέδρου Του εκτροφείου Καμηλών Το οποίο εκτροφείο λέγεται Φάτα Μοργκάνα Μπορεί να μην τα πιστεύεις ρε μεγάλε Αλλά αυτή είναι η αλήθεια Τι ας σου κάνω εγώ τώρα στο Έντιγγεν λοιπόν είναι η Φάτα Μοργκάνα το εκτροφείο καμιλών όπου τον φωνάζουν καμιλιέροι γιατί επίτιμος πρόεδρος είναι ο Φούχτελ Αυτός λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα σου και σου κάνει και δηλώσεις και τον προσκυνάς γαμό τον μπαγκαλό σου πρωί πρωί Είπα τίποτα Δεν είπα τίποτα Μάλιστα θεωρεί, πρόσεξε τι δήλωσε τώρα πως το γάλα της καμίλας είναι καλύτερο αφροδυσιακό από το Βιάγκρα Δεν το πιστεύεις Δεν το πιστεύεις έτσι δεν είναι Είμαστε υπερβολικοί τα λέμε εμείς Αυτό λοιπόν τον τιτανοτεράστιο εγκέφαλο Επέλεξε η χιτλερική Μέρκελε να, στη... να αναπτύξει την Ανατολική Ελλάδα Και το ανθρωπάκι τώρα ο δημοσιογράφος με το Μαρκούτσι στο χέρι Σου κάνει ανταπόκριση και σου λέει Ανάσα θα πάρει η οικονομία της Μακεδονίας Επειδή πήγε ο Φούχτελ Ε ποιος θέλει πρώτο σφάξι μωρέ μεγάλε Το ανθρωπάκι ο δημοσιογράφος Ή ο Φούχτελ για πες μου δηλαδή Τι έκανα λαράρχη ε, ας, ας το καλό Ας το καλό Ναι που λες. Αυτός λοιπόν είναι ο Φούχτελ Ο Καμιλιέρης Και ο Μαϊντανός οι Γερμανοί βέβαια φερόμενε έξυπνα Ό,τι σαπίλα έχει εκθρέψει το κομματικό τους εκτροφείο Το Πασόχα της Γερμανίας Το στείλαν στην Ελλάδα, τι θα το κάνουν Θα το κρατήσουν εκεί να τους ταλανίζει Κατάλαβες μεγάλε Δεν μας έφταναν τα δικά μας εδώ τα, τα μπουμπουκομπουμπουκα Έχουμε και το φούχτελ τώρα Ας πως αλλιώς θα παίρνω Και μεταξύ κυρία μου και κύριέ μου Ο Φούχτελ Και ο Φούχτελ Βενιζέλος Και ο Φούχτελ όλοι αυτοί οι Φουχτελάδες Που με την υποστήριξη ενός λαού κάνουν αυτά που κάνουν Εξαιρουμένης μιας μικρής πλειοψηφίας έτσι Βγήκε χθες ο χειριζόμενος στην ελληνική γλώσσα Μπεμπέ Αυτό το άτομο δηλαδή και φυσικά θα βγει, θα μπροστά στις κάμερες των υποτακτικών του και δεν έκανε τίποτα άλλο από το να βγάλει πατριωτικούς λόγους. Είπαμε ότι όποιος μιλάει για πολύ πατριωτισμό είναι ο Φερετζές. Το Φερετζές του φασίστα είναι ο πατριωτισμός. Λοιπόν, και έδειξε νέα μέτρα. Τι νέα μέτρα να πάρει... Και για ποιους θα τα πάρει τα νέα μέτρα, ρε Βενιζέλα Τι νέα μέτρα. Ήρθε η ανάγκη επιβολής νέων μέτρων. Έδειξε. Εμέσως πλην σαφώς ο Βενιζέλας Αφήνονται σαν χτυφτά λέει το ζήτημα ποιος θα λάβει αυτά τα μέτρα. Ποιος θα τα λάβει. Οι ξεπουλημένοι ρε θα τα λάβουν τα μέτρα τους οποίους ίσως γίνουν εκλογές και θα ψηφίσουν με τα καινούργια κόμματα. Αυτοί οι ξεπουλημένοι θα τα λάβουν τα μέτρα. Και η κυβέρνηση η Παπαδήμιου που έχει εκεί. Ποιος θα τα λάβει τα μέτρα. Οι ολίγοι πραγματικοί Έλληνες οι οποίοι είναι στη γωνία. Ποιος θα τα λάβει τα μέτρα. Στις στα εκτροφία των κομμάτων θα τα λάβετε τα μέτρα. Τώρα βέβαια που ο σύντροφος Μπίστης πήγε Στο κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς Τώρα θα σωθεί η Ελλάδα Μουσική Νέα μέτρα Μεταξύ. Καλά Ντόνι, Θα δει είσαι φίλος Αλλά πολύ κολοτούμπ αδερφέ μου Γιατί πάει στο Ισραήλ Λοιπόν ο... Σήμερα το βράδυ ο ο Αντώνης πάει να φορέσει το καθηκάκι, ε. Έτσι είναι φίλε μου. Δεν πας πουθενά αν πρώτα δε φορέσεις το καθηκάκι στο κεφάλι εκεί πέρα. Θα θυμόσαστε το Σωτήρα του. Με το μόβ γραβάτα, μόβ καθηκάκι. Είχα συναντηθεί με τον Ιδανιάχου. Σήμερα Τρίτη Α, θα συναντηθεί και με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Εντάξει, έκλεισε Θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Βουλής εκεί It's Θα πάει στη Βουλή, θα τους βγάλει ρο... λόγο been... Και την αρχηγό της αντιπολίτευσης yeah. την Τζίπη Λίβνη Μιλάμε για πολύ μπουμπούκι τώρα yeah. Σου μιλάω για πολύ μπουμπούκι yeah. Και θα συμμετωθεί και με τον Σίμων Πέρες θα περάσει δηλαδή κανονικά από όλους τους πάγκους ο πατριώτης Σαμαράς. Παρακαλώ. Ε, είπαμε, είπαμε, είπαμε. Θα το, δε, δε, αν δεν φορέσεις το καθικάκι στο κεφάλι δεν πας δεν άσχεται τη ζωή αφού στον Χριστόν, ξέρω Έρα, yeah. Στα πλατώ, Ακούστε τι παίζει ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, χθες, ε Ελληνοπούλο Γλώμου. λέγαμε για τους αυτούς τους γελίους οι οποίοι κάνανε αγωγές και ζητάνε για ηθική βλάβη Εγώ βέβαια έχω, είμαι ήδη στο κίνημα Save Παρθένα Φουντουκίδου Save Παρθένα Φουντουκίδου Ήδη τα μέλη ξεπερνούμε τα 200.000 Για την ηθική βλάβη της Παρθένας Και το μεταξύ δεν είναι μόνο αυτά Δεν είναι μόνο αυτά τους 115-117 που ήταν χθες που ζητάνε τον άμπακο γιατί τα κακόμερα έχουν υποστεί ηθική βλάβη γιατί πρόσεξε ηθική βλάβη επειδή δεν πήρανε την ε, είπαμε μέσα σε αυτά τα ονόματα μπουμπούκια, μαντέληδες, το κατζόπουλι και τώρα ε, σου μιλάμε για μπουμπούκια μελά διάφορες ένα είναι τα πουλάκια μου όλα, είναι σαν Θακόπουλος αυ, Τώρα αυτός, πες τη ηθική βλάβη γιατί ήταν Πασόκ και τώρα είναι λαός ε, Τα πουμπούκια αυτά που λες Εν μεταξύ η ηθική βλάβη δεν έπαθε κανένας συνταξιούχος που δεν μπορεί να ζήσει πια Πρόσεξε, η ηθική βλάβη έπαθε παρθένα, η ρε παιδί Βέβαια επανα... επαναφέρουμε την ρίση μας ότι την, την κύρια, κέρια, την μεγάλη, την μοναδική ευθύνη τη φέρουν οι τοπικές κοινωνίες στέλνοντας εκπροσώπους τους αυτά από τα κομματικά εκτροφία, αυτά τα μπουμπούκια στη βουλή στη βουλή των Ελλήνων Και μεταξύ όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι, από τους παίζοντας αυτές τις τηλεοράσεις έχουν, βγαίνουνε και βγήκανε κάποιοι, είπανε άπαπα δεν, δεν τα θέλω τα λεφτά, τα, τώρα που ο κόσμος πεινάει. <Κι> και βέβαια αυτό το Μαρκούτσι που κρατάς δημοσιογράφες, παίζει και άλλο ρόλο, παίζει και το ρόλο της Βαριοπούλας, ρίξτε μία στο κεφάλι ρε λοιπόν, όχι για να συνέβη, έτσι για να συγγράψει η ιστορία. Να είναι δεκάδες εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. <Τι> δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. <Τι> Κατάλαβες. <Τι> Σε πρώτη φάση οι δίκες στην επόμενη άνοιξη είναι την προσεχή άνοιξη 21 δίκες. 250 αγωγές. Μιλάμε δηλαδή ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κάνουν αγωγές και να ζητάνε λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Πέρα από αυτά τα οποία πήραν με τον τίμιο η γρότα τους. Αυτά τα μπουμπούκια. Όμως θα επιμείνουμε ότι την πρώτη ευθύνη και τη μοναδική ευθύνη την έχουν οι κοινωνίες που στέλνουν αυτούς εκεί. Τώρα τι κόλπο είναι αυτό με Ιταλούς αναρχικούς οι οποίοι έστειλαν μπόμπα στο προξενείο της... Ε, πώς το λένε στο, στην Πρεσβεία, στην Πρεσβεία, στο Παρίσι αυτό τι κόλπο είναι ε, με τους Ιταλούς αναρχικούς μόνο αυτοί που το στήσαν το ξέρουν ε, θα το είδατε θα είδατε τους κλαφθμούς και τους οδυρμούς των δημοσιογράφων ότι από θαύμα δεν ευθυρινήσαμε δεημάτα ναι αυτό τώρα τι κόλπο είναι αυτοί που το στήσαν το ξέρουν Ρε πεθαίνει ποτέ η κόκκινη προβιάρε. Μα είστε καλά ρε. Οι καρφίτσες πεθαίνουν ποτέ ρε. Στην Ιταλία εντωμεταξύ Κοίτα να δεις Στείλανε πακέτο με σφαίρες το Δήμαρχο της Ρώμης και στην Υπουργό Δικαιοσύνη Απά, πα πα, πα, πα, πα, πα ξεκίνησε η επανάσταση η Ευρώπη στις φλόγες. Πα, πα, πα, πα. τι να κάνουν για αυτοί κάνουν τα παιχνίδια τους απ' τη μία δίνουν ελπίδα σε κάποιους πικραμένους απ' την άλλη σκιάζουν τους πολλούς <συξελίου> τώρα το η είδηση ότι η αστυνομία θα τυφλώνει με λέιζερ τους διαδηλωτές θα τυφλώνει με λέιζερ τους διαδηλωτές laser. <laughs> hey. Περνάει στα ψηλά αυτέ τις μέρες Θα τη δούμε στην πράξη Στις επόμενες κινητοποιήσεις Οι οποίες θα γίνουν κάποτε Δοκιμάζουν λοιπόν λέιζερ που θα τυφλώνει τους διαδηλωτές Και έτσι θα τους συλλαμβάνει Ή θα τους αποτρέπει από τα επεισόδια Βέβαια yeah. Αυτό το λέιζερ λοιπόν Σε τυφλώνει προσωρινά Τηλεακροαντή μου και θα το δοκιμάσει πρώτα η βρατανική αστυνομία σε διαδηλωτές που άλλο θα το δοκιμάσει εκπέμπει ένα τείχο φωτός μήκους τριών μέτρων και στερεί προσωρινά την όραση σε όχους σε όσους έχουν εκτεθεί σε αυτό οπότε όπως είσαι εκεί μέσα στην τύφλα σου έρχεται σου κομπανάει και μία με τον μπλοκ στο κεφάλι και σε συλλαμβάνει από 500 μέτρα ρίχνει αυτό το... Το λέιζερ, το όπλο του λέιζερ Έλα ε, τι Πάει μπροστά ρε, η ανθρωπότητα τώρα Δεν το συζητάμε Μεταξύ χθες κυκλοφόρησε μια φωτογραφία σε ένα από έναν αγώνα Εκεί στα Σκόπια Όπου... Έχουν σηκώσει ένα πανό οι Σκοπιανοί Αγώνα ποδοσφαίρο δηλαδή Που εύχονται στην Ελλάδα ε, Χριστουγεννιάτικες ευχές Οι οποίες λένε ε, Ευτυχισμένο το νέο έτο Και ευτυχισμένο, μια ευτυχισμένη πτώχευση εύχονται Όχι το νέο έτος Μια ευτυχισμένη πτώχευση Μπράβο, αυτές είναι ευχές Αυτές είναι ευχές Ευχόμαστε στην Ελλάδα Καλή νέα χρεοκοπία Μπράβο έχει έγινε Χθες το πρωί Ένας νεαρός πήδηξε εκεί Από τη γέφυρα της Χαλκίδας Ένας 30χρονος Καρφάλωσε στον ιστό της ψηλής γέφυρας Και επίδειξε από ύψος 10 μέτρων βέβαια στο κενό Λίγο μετά τις 8 το πρωί Είναι, ήδη, είναι νεκρός ο άνθρωπος Τώρα γιατί το έκανε 40% είναι τα επίσημα στοιχεία Της αύξησης των αυτοκτονιών τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα Λοιπόν, στο Πέδων, στο νοσοκομείο Πέδων έχουν στραφεί οι Έλληνες, είναι δημόσιο νοσοκομείο ακόμη βέβαια, προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους, όχι ε, απλή εξέταση από τους γιατρούς του ΕΣΥ, αλλά μια συμφέρουσα εξέταση, γιατί δεν έχουν φράγκα πια. Μέχρι το 2009, βέβαια, τα παιδιατρικά νοσοκομεία καταλαμβάνονταν σε κάθε εφημερία κυρίως από πους και λιγότερο από Έλληνες γονείς. Επίγαιναν σε ιδιώτες παιδίατρους, καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν, τώρα μη έχοντας να πληρώσουν την επίσκεψη Στρέφονται στο δημόσιο Αλλά εκεί σε λίγο καιρό Φίλε μου θα έχεις να αντιμετωπίσεις και το Λοβέρδο Τι έγινε ρε παιδιά Ο Ρόμπερτ Τρίγκ Απα 47 χρονών Μες στον ύπνο του πλάκωσε τη σύντροφό του Και τη σκότωσε την ασφυξία πέθανε η γυναίκα Τι, Τι έγινε ρε πως αγκυλά ήταν ο άνθρωπο Υπέρβαρος αλλά πως κιλά και την πλάκωσε δηλαδή <Τι> Πέθανε από ασφυξία η γυναίκα Απαπα Αγαγαλό Πως Άγια, έκανε και σεξ. Κρίμα, ρε, πω, τα Κρίμα. να παιδιά, καλά λέω άτομο. Ό,τι λέει ακροαρίζει. Η γυναίκα του Πάγκαλο ζει. Τον πήρω ύπνο στον κακομύρητο Ρόμπερ Τρινγκ. Και την πλάκω στη γυναίκα και έπαθα Άμαν. η αστυνομική βέβαια υποψιάζονταν πως τη δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο βέβαια εξοργίστηκε και λέει ήταν ένα εφιαλτικό δυστύχημα εδώ καταπλάκωσα τον άνθρωπό μου και τον έχασα και εσείς μου λέτε ρε ότι τη δολοφόνησα ρε τον ταλέπορο το Ρόμπερτ τι έπαθε ε, σωστή ερώτηση του τηλεακροατού ε, η γυναίκα του Πάγκαλου κυκλοφορεί σήμερα Κυρία μου, κύριέ μου... Ωρα παιδί μου... Είναι η Μαρία Βολανάκη... Έλα Μαρία... Μαρία Μαράκη Μαριό... Παπαπαπαπα... Πα, πα, πα, πα. Καυτή Μαρία... Είναι νέες... Όμορφες και... Εντυπωσιακές... Η Μαρία Βολανάκη... Κυρία μου και κύριέ μου... Ανήκει στο δυναμικό της Δημοκρατικής Συμμαχίας... Την έχεις δει τη Μαρία Σου μιλάω δηλαδή πα, -πα, -πα, -πα, -πα, πα Άσε που η Ελένη Λογκάκη Είναι στο γραφείο τύπου του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Του φίλου του, του καναλάρχη Του Αβραμόπουλου Απαπα Αυτά είναι <ΣΣΣ> Δώσε επιτέλους δικαιωνόμαστε Και εμείς οι λαϊφσταλίστε Απαπα, έλα να δεις Έλα να δεις παιδιά εδώ Κοίτα παιδιά ρε που θα εδώ, κυβερνάνε Κοίτα, κοίτα, κοίτα believe, Αυτά τώρα είναι η καινούργια πολιτική Κατάλατε Είχαμε τις πουτάνες τώρα Με τις καραπητάει άλλες Απαπαπαπαπα Απαπαπα Πα-πα-πα-πα πα, πα, πα, πα. μαρια βολανάκι Και Ελένη λογάκι, Σε αγιόλα. όλα Τώρα μιλάμε Ελληνά μου, κοιμήσου Όπως κοιμάσαι δηλαδή τόσα χρόνια I Που σε κυβερνάνε η Βούρι Η Μούρι Η Χούρι, η Αχούρι Η παρακαλώ Απαπα, δεν λέγονται, σας παρακαλώ παρακαλώ, Δεν λέγονται αυτά Μα υπάρχει ρόμος Ναι, αλλά με συγχωρείτε κύριε Τελακρατά Υπάρχει Μα υπάρχει νόμος περιρατσισμού Στην πίστα Μαρία μου Έφερα ποιο θα έπρεπε την Τωρίτα Του Μιγαλάρ Του Πα, πα, πα, πα, είναι δημοσιογράφα αλλά πα, πα, πα, πα, αντιπληροφοροτικοί. Κι Λοιπόν κυρία μου και κύριέ μου Κοιμήσου μίσουις Μαρία Βολανάκη και Ελένη Λογκάκη Όλα τα κέρδισαν με το σπαθί τους. Πα, α, πα, πα, κοίτα τώρα. Αυτή η φωτόμπι, θα τη δείτε λοιπόν. Θα τη βρείτε εσεί στο διαδίκτυο, Γατόνια, αφού έχετε και facebook. Λοιπόν, είναι η πραγματική Ελλάδα, δείκε Μάρια βολάνα λένε Λογκάκη Σταματάμε εδώ τέλος. Βέβαια να σας ενημερώσουμε ότι η κοπέλα παίζει πιάνο, μιλάει γαλλικά, δου παγλόν Και πήγε στο πανεπιστήμιο. Τραγούδησε βέβαια με την Becky Ζίνα Και βέβαια να σας πούμε ότι ο ανιχνευτής ταλέντων της πολιτικής πρώην υπουργός Πλακιοτάκη δεν έχασε την ευκαιρία και την έφερε σε επαφή και την, για τη δεύτερη μιλάμε και την πήρε αμέσως ο Αβραμό. Ε, να την έχει, να τη σε κανένα δημιρία πάνω, σε κανένα λόχο εκεί να σηκωθεί το φρόνημα των στρατιωτών. Οχ, uh, ορίστε. Τούρκη επίθεση. Εσύ άμυνα. εμείς, όπως το λέω. Πάστε, αστραφέ. Δεν είμαστε. Yeah, θα πληρώνουμε. Τι άνθρωποι θέλουμε, τι δεν θέλουμε αυτά κάνουμε, μόνο. Τα είναι Ένα τα γνωρίζετε όλοι, ξεφετρώνουν σαν μανιτάρια Σε πόλεις, χωριά, λόγκους, βουνά, ραχούλες 7 εκατομμύρια ευρώ ε, Χρυσό αξίας 7 εκατομμύρια ευρώ Εντοπίσανε στην Πάτρα ε, Τα οποία θα έβγαζε έξω ένα, ένα χειροδανιστήριο Το σώμα δίωξη οικονομικού εγκλήματος Τα εντόπισαν στην Πάτρα 130 κιλά χρυσαφάκι Και θα πήγαινε πού αλλού στη Γερμανία ε, εντάξει, οι Γερμανοί από παλιά μάζευαν το χρυσάφι, είχαν μια δυναμία να το μαζεύουν το χρυσάφι. Και από τότε που κάναν ντου ε, σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα, το χρυσάφι κυνήγαγαν πρώτα. Μετά σήκουναν αρχαία ότι έβρισκαν πίνακες και τα λιμπάν, και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. Αυτά τα μπουμπούκια, ο Φούχτελ, ο Καμηλιέρης. Χαυρόδο, <laughs> η μικρή του Καμηλιέρη. Η μικρή του καμιλιέρη, ο Πάγκαλος Λοιπόν, το είναι λοιπόν Με παράνομες ενέργειες Ενώ όταν μαζεύει τα φράματα του Κοσμάκη είναι νόμιμες <Τι> Θα πήγαινε, θα άδεινε στο εξωτερικό 7 εκατομμύρια ευρώ σε χρυσαφάκι 6 χρόνια θα καθυστερήσει το Εφάπαξ το 2018 θα αρχίσετε να λαμβάνετε Φάπαξ Μου λένε μεγάλε Εσύ τώρα πακούσε εκείνα Στη δημόσια υπηρεσία Συμφωνείς αλήθεια πες μου τηλέφωνο ρε παιδί μου Ειλικρινά και πες μου συμφωνείς Με όλα αυτά και τις εκλογές που γίναν προχθές πήγες και ψήφισες Πασόκ Ειλικρινά δηλαδή Λοιπόν το 2018 θα αρχίσει να καταβάλλεται το 50% Λέμε τώρα Καταλαβαίνεις θα πάρεις το, το... Να θεμείς το πω εγώ Ξέρεις θα πάρεις Και με το δικαιούμενο ποσό και μπλα μπλα, και μπλα μπλα και μπλα μπλα Και η απορία είναι Η απορία είναι μία ρε φίλε Για σένα μιλάμε τώρα που δικαιούσε φάπαξ Γιατί ο καναλάρχης δεν δικαιούται. Εσύ εκτελείς τις εντολές αυτού που σου κόβει ακόμα και το εφάπαξ. Αυτός εκτελεί τις εντολές του παραπάνω. Γιατί τελικά εσύ εκ, εκ, εκ, εκτελείς τις εντολές αυτού που σου κόβει το εφάπαξ. Γιατί έρχεσαι δηλαδή και μου κόβεις μένα το ρεύμα και γιατί με μου περνάς χειροπέδες. Γιατί ποιο ήταν το έγκλημά μου ας πούμε να μην πληρώσω μια κλίση. Για πε α πούμε. Γιατί εκτελείς τις εντολές του. Βέβαια εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν από κρίση δική μου Είναι η πασόκι. Θα το γνωρίζεις αυτό φυσικά Ο Σπυρόπουλος πάντρεψε την κόρη του Κάλεσε χίλιους Τώρα μιλάμε για χλίδα έτσι κανονική Είδα τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Και σου λέω ο γάμος του φίλου μου Του πρίγκιπα της Ουαλίας Πώς τον λένε πες τον Του πρίγκιπα ρε δεν Παντρεύτηκε προχτές την αδερφή της Γκαμήλας Όχι της Γκαμήλας Της, της πίπα. Πώς τι λένε ρε την αδερφή της Πίπας Της Πίπας της μη τον μωρέ Του Ήλιαμ του φίλου μου του πρίγκιπα Δεν ήτανε τίποτα μπροστά στη χλίδα Που έριξε ο Σπυρόπουλος Βέβαια ο Σπυρόπουλος Ο άνθρωπος με το μεροκάμα το τα έκανε αυτά Τι νομίζεις τα έκανε Είναι ο, ο Πασόκος ο διοικητής του Ίκα Ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος Τώρα σου λέω με το μεροκάμα του ανθρωπάκος με το μισθούλη του Άμα δεις γάμο, μεγάλε... Τώρα σου λέω τι παρευρέθησαν φυσικά Δεν θα πήγαινε ο Παπαντρέας με την Άντα Δεν τους συζητάω Όλος ο λαός εκεί να πούμε χίλιο και πλέον καλεσμένοι, Έγινε εκεί μαζεύτηκε όλο ε, Ήταν μια καλή ευκαιρία Για το Ρέκιαβικ πως τον λένε το Πες τον το Το Νορβήγου Νορβηγός τώρα. Αλλά είναι στο ψυχιατρίο τώρα Εκεί μαζεύτηκε Όλο το αφάν κατέ της λαμογιάς. Όλοι μαζεμένοι Τώρα σου λέω αλλά άμα δεις χλίδα μεγάλε θα σου φύγει ο κόλος και συγγνώμη για την έκφραση ή για τον νόμο περί ρατσισμού <Ρι> Δεν καταλαβαίνουν τίποτε μεγάλε Όχι, ποτέ δεν κρατάγαν τα προσχήματα Σιγά με τα τώρα που επιτέλους στην Ελλάδα υπάρχουν ευτοχοί και αυτή είναι οι πλούσιοι Παρακαλώ Μία μπουμπονιέρα κόστιζε 350 ευρώ, ε! Α, α, ωραίος! Πώς μπήκες μέσα! Σέ έκλεψες, ε! Κλέφτη, κλέφτη, απατεώνα! Ε, απατεώνα! Έκλεψε τον τίμιο άνθρωπο! Κλέφτη, απατεώνα! Έλα, για, Πήγε, λέει, έκλεψε τρεις μπουμπονιέρες, 350 ευρώ η μία, για να πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ. Τους καριόλι, έλα Μουσική ναι. Μουσική ναι, ναι, ναι Ναι, ναι κατάλογος, ναι, ναι, πολύ ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το κουβέρ μόνο σημειώνει εδώ ένας τηλεακροατής Στο πεντελικό, το φτωχικό κουβέρ για ένα άτομο είναι 100 ευρώ Το κουβέρ τώρα μιλάμε Δεν μιλάμε η πιατούμπα, οι σαμπάνιες Χάλευε το φτωχό το κουδέν. Χάλευε τώρα εκεί που ήταν ο πρίγκιπς Παναδρέου και η άλλη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μιλάμε για πάνω από χίλιου τώρα, σου λέω. Μιλάμε στο πεντελικό τώρα. Βέβαια ο Σπυρόπουλο είναι γεννημένο στη χλίδα ο άνθρωπος Ορίστε. Ορίστε. Γεια σου, φίλε μου. Να χορέψουμε το χώρο του Ζαλόπουλου. Oh. Rock me baby, ποσο είναι? Rock me all night long. Ναι Rock me baby. Honey rock me all night long. Ναι ποσο ποσο κάνει, ξέρεις assessment. Ah man, Βέρε; rock, το πού, πού, πού, πού, μάλιστα. Ευχαριστώ. Rock, δεν ξέρω flow. τι είναι το φουαγκρά, αδερφέ μου. Πού να ξέρω τι είναι το φουαγκρά. Rock, lindy, lindy. Φάτε το στο λαρίκι, δεν, δεν, δεν. Να rock, σε καλά. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Να σε καλά. Φιλιά πολλά στο ζάλογο. Άκου τώρα ο άνθρωπος κάθε μέρα λέει χορεύει το χωρό του ζαλόγου και είναι η Δήμον επί των θεμάτων, στο συγκεκριμένο μαγαζί, στο πεντελικό, δεν είναι 100 ευρώ, είναι 180 και βάλε το, το ταπεινό κουβέρ. Δηλαδή μιλάμε, και ο άνθρωπος λέει, είχε κατέβει αυτός κάτω στη, εκεί, σε ένα νοσοκομείο, και τους είπε, θα, θα σας κάνω, θα σας ράνω, για τους πυρόπουλου μιλάμε, του είδα, και δεν έχουν ούτε οι γάντια, οι γιατροί και οι Τι τα θες τα γάντια, Γίνανε πομπονιέρες της κόρης τα γάντια. Σπυρόπουλες. Μιλάμε, ε, δεν κρατάνε τα προσχήματα, ποτέ δεν τα κρατάκαμε. Τώρα επιτέλους έγινε αυτό το οποίο ονειρευότανε. Υπάρχει η πλέμπα, βέβαια η μικρή είναι ακόμα η πλέμπα, έτσι. Θα γίνετε κι εσείς που προσδοκάτε πλέμπα και υπάρχουν και Σπυρόπουλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Χάλευε τώρα εκείνα. Με το μισθό το, κακομήρισο. Τι να αγάνες, Και εσύ τώρα με την μαξί περιμένεις επιστροφή από την εφορία μεγάλε, Εσύ περιμένεις επιστροφή από την εφορία. Περισσέψουν από το σπιρόπουλο να πάρεις εσύ. Παρακαλώ. Έλα. Όχι <σ> 100 <holder> <handles> ο γωρίτης? <ο χ respective> <laughs> Γεια σου φίλε Ο υπουργός του τηλεκόμματος Λαγός <κυρ> Λέει εδώ ένας φίλος Ο Βορύδης βόλεψε 150 παιδιά Τι κάτω από την πίσω πόρτα ε, Τι θα έκανε μωρέ φίλε μου και εσύ τώρα ε, για, γιατί, γιατί σφάζονται Για να φάνε και να βολέψουν το στρατό τους όλοι Αυτή δεν είναι η τακτική Ποιος δεν την έκανε αυτή την τακτική Περιμένεις λοιπόν εσύ επιστροφή από την εφορία Αλλά θα σε πάνε συμψηφιστικά Περίμενε, περίμενε, περίμενε Αγάλια, αγάλι, γίνεται η αγουρίδα μέλη Στο λασίθι κάτω ε, κάνουν έρανο για τους απλήρωδους εργαζόμενους του νομού ε, Το λασίθι έχει πρόβλημα Άλλοι νομοί δεν έχουν πρόβλημα Δείχνουν μια ανθρώπινη βλέπεις εδώ Κοίτα εδώ μαζεύουν τρόφιμα και τέτοια έχουν μετατρέψει την εκκλησία σε παντοπολίο Βλέπεις εδώ Λοιπόν ε, Την ενίσχυση των πληρωμένων Των ε, απλήρωτων Εργαζόμενων του νομού Λασιθίου Με τη συγκέντρωση χ, χ, χρημάτων Και ειδών πρώτης ανάγκης ε, Κάνουν εκεί στο εργατικό κέντρο Λασιθίου Τα τρία σωματεία εργαζομένων του νομού Εδώ πρέπει να σου μιλήσουν Για τον μαρξισμό πρώτα Άμα δεν εμπεδώσεις τον μαρξισμό Δεν πρόκειται να φάσει. <laughs> Αυτά γίνονται στο λασίθι φίλε μου like back, got no <laughs> Η ευγονική Θα έχετε ακούσει για την ευγονική που κάνανε <laughs> Λοιπόν αλλά εντάξει. Ο ιός της γρήπης κάνεις αυτό, το ερευνητής στην Ολλανδία σε επικίνδυνο τέλεχος του ιού της γρίπης τον πτηνών ώστε να μεταδίδεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. εντάξει ρε Μεγάλε και τι να τους κάνεις τους ανθρώπους, αδει ε, να σου πω κάτι και τα ακραία σενάρια επιστημονικής φαντασίας και συνωμοσιολογίας να λάβουν χώρα, τι να την κάνεις τη ζωή. Με, με τους πάγκαλους και τι να την κάνει στη ζωή με τους φούχτελ αφού δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτε ας μας πάρει και το παλιάμπελο που λένε ας πάμε στον κεάδα τι να την κάνει στη ζωή για πες μου τώρα με αυτές τις μυριάδες των ανεγκέφαλων που τους πηδάνε το παιδί και πάνε και τους ψηφίζουνε τι να την κάνει στη ζωή σιγά τώρα και χιεστήκαμε και, και βάρκα δεξιά του μεταξύ λέγαμε χθες για τα κουπόνια της Αντουανέτας Διαμαντοπούλου είναι και άλλοι, είναι μεγάλο μυαλό είναι και Χριστοφιλοπούλου εκεί Μικρογεύματα ή Χριστοφιλοπούλου Πώς φύγαμε μικρογεύματα Γρηγόρης Κουπόνια ρε το παιδί σου ρε το γυρίσα να τρώει με κουπόνια ρε Έλληνα Ω Έλληνα Η πιθανή λέει η παροχή μικρογευμάτων σε μαθητές Μιλάει τώρα η χορτασμένη Χριστοφιλοπούλου Βέβαια με συγχωρείτε δηλαδή αλλά κάποιος θα ξεχάσει το ότι είναι αυτές γιατί δεν είναι οι κυρίες κάποιος πρέπει να τους τραβήξει μια μπάτσα τελικά αλλιώς δεν συνέρχονται αυτοί Shots, one, right. Είναι υφυπουργός η Χριστοφιλοπούλινα και θα κάνει λέει, σε περιοχές με υψηλούς δείχτες κοινωνικών ανισοτήτων και υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής και θα τους λέει, θα τους στέλνει, λέει μικρογεύματα η Χριστοφιλοπούλενα η Χριστοφιλοπούλενα οπότε καλά, όχι καλά σε κάνει ο Σκυρόπουλος και ο... σε κάνει άριστα γιατί ξέρει ακριβώς με ποιον έχει να κάνει με έναν υποταχτικούλη που τον ψηφίζει για τη θεσούλα του και νομίζει ότι θα διασώσει και τη θεσούλα του και το αμαξάκι του και το σπιτάκι του Αμδε! Δυόμισι χιλιάδες Έλληνες στείλανε βιογραφικά για να συμμετέχουν σε τσόντες να βγάλουν μεροκάματο. Τώρα εσύ μπορεί να μην το πιστεύεις και είναι άνεργοι, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, φοιτήτριες, οικογενειάρχες. Τα στέλνουν σε γραφεία παραγωγών τσόντας. Σου λέει εντάξει πόσο θα δουλέψουμε και θα πάρουμε κάνα Θα σας τον κάνουν τον κόλο τριανταφυλάκι. Θυμήσου θα δεις πολλά μεγάλα Θα δεις πάρα πολλά Εντάξει γέλα τώρα Γράψε και τα σχολιάκια σου Θα δεις πολλά Εν τω μεταξύ πόσο είναι 45 μέρες τώρα Στη χαλιβουργία ε, Απεργία Οι εργαζόμενοι 45 μέρες πόσο πήγε Ορίστε παρακαλώ Το ρίξαμε του κάνει, α... <Τι> 20 ευρώ τη ρίξα το ρίξα στα 5, ε, τι να κάνω. <Τι> ναι, ναι, <Τι> ευχαριστώ πάρα πολύ και <Τι> λέει μια έρευνα λέει ένα εδώ 3000 νοικοκυρέ και τι δίδονε λέει με 5 ευρώ. 5. <Τι> 5 <Πέντε. Τι> μεγάλα είναι λογαριασμό. χαλιβουργία το παλεύουν το θέμα είπαμε 45 μέρες πόσο πήγε και εδώ μεταξύ έχουμε νέο φορολογικό νόμο οι αγρότες πλέον θα είναι επιτιδευματίες και θα κόβουν αποδείξεις Child. και θα κρατούν και βιβλία οι αγρότες τέλος τέλος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις hey. που είχαν παραμεθόριες, χωριά ακόμα Εν τω μεταξύ συνδικαλιστούμε στις πασεγιές που ρε συνδικαλιστούρα, συνδικαλιστούμπα, συνεταιρισμές πού είσαι ρε συνδικαλιστούμπα, ειδικά αριστερή συνδικαλιστούμπα, τρίζουνε τα κόκκαρα ρε αυτών που εισαι ρε συνδικαλιστουμπα ειδικα αριστερη συνδικαλιστουμπα τριζουνε τα κοκαλα ρε αυτων που σκοτωθηκανε σε αγώνες ρε, ρε βολεμένοι. Θα υπάρξει και φορολόγηση καταθέσεων ανάλογα με την κλίμακα της φορολογίας του Δήματος. Πρακτικά λοιπόν αυτό τι σημαίνει. Ότι θα υπάρξουν επενδυτές που η αποταμίευση των κόπων μιας ζωής θα φορολογηθεί μέχρι και 45%. Το καταλαβαίνεις ρε μεγάλε. Είπες να μαζέψεις 5 φραγκάκια να περάσεις τα γεράματά σου για αρρώστιας και τέτοια. Δούλεψες. Λοιπόν δεν είναι που έρχεται και στα παίρνει ο Βενιζέλος τώρα και τα, η πασοκοσιμορία με τα Έβαλες 5 φραγκάκια στην άκρη σε μια τράπεζα. Μέχρι 45% θα στα φορολογήσουν αυτά! Αυτά είναι ηλεκτρονικό ποθενέσχες για τον υπολογισμό του φορολογητέου. Κατάλαβες τώρα. Ό,τι θα σκεφτεί ο άρρωστος εκτελεστής Γερμανοτσολιάς στο Υπουργείο θα το κάνει. Γιατί σας λέγαμε χθες ότι ζούμε τον εμφύλιο, mm -hmm. κανένας δεν πιστεύει ότι τον ζούμε τον εμφύλιο. Δηλαδή τι διαφορετικό κάνανε οι γερμανοτσολιάδες ρε παιδί μου τον εμφύλιο. Yeah. Για πες μας. Yeah. Δεν κάναν ντού στα σπίτια να πάρουν τις φλοκάτες από τους ανθρώπους. Yeah. Δεν κάναν ντού στα σπίτια να... και βαράγαν τους ανθρώπους. Yeah. Τι διαφορετικό κάναν οι γερμανοτσολιάδες. Yeah. Οι γερμανοτσολιάδες αυτή τη στιγμή ξυπνάνε το πρωί και πάνε στις υπηρεσίες τους. Yeah. Oh. Δεν το καταλαβαίνετε πια. Yeah. Αυτή είναι οι της ζωή σου. Mm -hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Like Καλά, εφόρια κύριοι της περιουσίας Σταεινοποιούνται σε έναν Μιλάμε για μακελιό μεγάλε Μιλάμε για μακελιό Μακελιό mm. Και κανένας δεν be... Άλλος τι λέει, θα κάνει παρουσίαση του βιβλίου αυτή την πληγή των δημόσιων υπαλλήλων οι οποίοι ξύναν τα αρχίδια τους μια ζωή με συγχωρείτε για την έκφραση, και δεν είχαν τι να κάνουν την υπόλοιπη μέρα, και διάλεγαν δύο δρόμους. Η μισή γινόταν λογοτέχνες και η άλλη μισή πολιτική. Ε, έτα τώρας! Λογοτέχνες μαζεύονταν εκεί, γράφαν και βιβλίο. Το τσίου-τσίου του το πουλιού στο βαθύ ίσιο του φεγγαριού. Μαζεύονταν μεταξύ τους, παλαμακίζονταν και πέρναγε ζωή μια χαρά, τα παίρνανε χοντρά από παντού. Οι άλλοι γινόταν πολιτικοί. Κατεβαίναν με κόμματα, με κομματάκια, με δημάρχους. Με... Και αυτή είναι. Να, ρίξε μια ματιά στα ψηφοδέλτια. Ρίξε μια ματιά στους λογοτέχνες της τελευταίας εικοσαετίας κατά τόπο. Το... Δεν υπάρχει μόνο δημόσιος υπάλληλος. Τίποτα άλλο. Πλέον νέτα τώρα. Και θα πληρώσεις. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Μια μητέρα με την κόρη της, οι κυρίες Γεριτσίδου κατέθεσαν μήνυση όταν ήταν παντοδύναμος ο πανέξυπνος Παπαντρέο, αυτός ο αϊτός ο Χρυσοφτέρουγος, στις 22 Μαρτίου, Μαρτίου του 2011 και κατηγορούν τον Παπαντρέο και τους υπουργούς και βουλευτές του για εσχατη προδοσια προδοσία. Περιγράφουν βήμα-βήμα τις κατά την άποψή τους προδοτικές πράξεις που έχει διαπράξει ο Παπαντρέο και σύμφωνα με τις οποίες κατέστησαν το κράτος μας με μειωμένη ή και ανύπαρκτη εθνική κυριαρχία. Και τον ελληνικό λαό εξαθλειωμένο Καταλαβαίνετε Δεν του, σε, δεν του κάναν μήνυση Εσχάτη της προδοσίας Επειδή τους έκοψε το μισθό Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά Του ανθρώπου που, που έχει βγάλει την τζίμπλα Και κοιτάει γύρω του Για την εθνική κυριαρχία Και για την εξαθλίωση του λαού Του κάναν μήνυση για σκάτη προδοσία Η μητέρα και η κόρη Γεριτσίδου Προσέφθηκαν στον ΟΗΕ και στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης καταγγέλλοντας τον, προ... τον τέος πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι και ο επόμενος, όπως πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για γενοκτονία, τονίζοντας ότι προχώρησαν στην πράξη αυτοί ορμόμενες από τις επιταγές τα ανθρώπινα δικαιώματά μας τα οποία εμφανώς, εμβριθώς, συνεχώς, χοντροειδώς και βιαίως παραβιάζονται με τρόπο ώστε να βρισκόμαστε εμείς με τους συμπατριώτες μας πολίτες ε, θύματα μιας σοβαρής και διαρκούς και συνεχούς επιδεινούμενης επίθεσης και τα και τα και τα you... Του έστειλαν επιστολές πριν προχωρήσουν. Every... Του έστειλαν επιστολές. All και ο πίσω από, τα, από τους πληρωμένους με δισεκατομμύρια ευρώ νομικούς τους συμβούλους λαμό για άπαντες λοιπόν δεν απαντούσε τίποτα έτσι λοιπόν κάτι τέτοιο έκανε και ο Σοϊμπλε θα θυμόσαστε με τον Γερμανό του εκεί που αγανάχτησε και πήρε το κουμπούρι. Οι κυρίες δεν πήραν το κουμπούρι, του κατέθεσαν μήνυση για ισχάτη προδοσία αυτού και των βουλευτών Βέβαια οι κυρίες, θα σας πω το αποτέλεσμα ποια θα είναι, δεν ξέρω στη Χάγη τι παιχνίδι θα παίξουν αλλά θα τις κρίνουνε ότι είναι για ψυχιατρίο, είναι ζουρλές, δεν είναι ευνοούμενοι πολίτες, ρε παιδί μου, στην κοινωνία όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Καρατζαφέρης, ο Παπαϊωάνου, ο Πρωτόπαπας. Ο Μαντέλης και ο Τσοχαντζόπουλος Γιατί αυτοί είναι Οι πολίτε πρώτης κατηγορίας Και θα τις βγάλουν ζουρλές της κυρίες wind, blew, Παρακαλώ Καλό πως το λες φίλε επιλευτούμε όσοι πως το Όλοι οι αυτοκτονούν. Λοιπόν, ακούστε τώρα για τον συνδικαλιστή Ροβέρτο Σπυρόπουλο Μια μικρή ε, ε, εικόνα αυτού που μέσα στη χλίδα Έχεσε κυριολεκτικά τον ελληνικό, Τη μερίδα του ελληνικού λαού Γιατί η δική του, γιατί να τον κατηγορήσουν τον άνθρωπο Ακούστε ποια είναι η πορεία του Το 1974 Εντάσσεται στο Πασόκ Το παιδί ξεκίνησε τα μερογάματα Το 1984 στο πρώτο συνέδριο του κινήματος εκλέγεται μέρος της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι συνδικαλιστής από το 1974. Διακτέλεσε γενικός γραμματέας της ΠΕΜΕΤ ΟΤΕ, Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών ΟΤΕ, από το 75 έως το 1979. Οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΣΕΕ από το 1981 μέχρι το 1986. Γραμματέας Επιτροπής Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ από το 1981 μέχρι το 1983. Πρόεδρος της ΟΜΕ� ΟΤΕ, από το 82 μέχρι το 85 Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕΑ από το 90 μέχρι το 93 Την περίοδο 93-96 ήταν διοικητή του ΑΕΔ Την περίοδο 96 εξελέγει βουλευτής Αρκαδίας με το ψηφοδέλτιο πιανούλες Έλα τώρα Του ΠΑΣΟΚ Του 2000 τοποθετήθηκε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας Και εξελέγει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος του κινήματος Ανέλαβε κυβερνητικό αξίωμα για... Ε, πρώτη φορά mm -hmm. και μάλιστα αυτό το τέρας έχει αναπαραχθεί Έχει και μία κόρη, έχει και ένα γιο Την κόρη είπαμε την πάντρεψε μέσα στη χλίδα mm -hmm. Να του ζήσει Λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει στη ζωή του ούτε ένα μεροκάματο Ούτε ένα μεροκάματο μεγάλε mm -hmm. Όπως το ακούς εσύ στο μαγαζάκι σου, στην οικοδομή σου που διάολο δουλεύεις αυτή τη στιγμή. Αυτός λοιπόν που πάντρεψε την κόρη του μέσα στη χλίδα δεν έχει ούτε ένα μεροκάματο. σε αυτή την πατρίδα δεν πρόσφερε ούτε μία δραχμή ή ένα ευρώ φόρο από το μεροκάματο που πήρε. Αντίθετα την πατρίδα αυτή την άρμεγε μια ζωή με, με, μέσα από τη λιστοσημορία του Πασόκ. Αυτός και οι άλλοι που γεννήθηκαν ξεφτυλισμένοι και ζούνε ως βασιλιάδες. Παρακαλώ Γεια σου Γιώργο μου, τι να κάνω, δεν ακούς Πως δεν το θυμάμαι μόνο το... Άλλος Απατεώνας κι αυτός. Πού είναι Αλλά εδώ ο άλλος είναι πρόεδρος στη UNICEF ε, αυτός ε, μου. Παντού είναι χωμένε. Πάντού οι πουλημένοι τους πιάζουν και τους παίρνουν παντού ρε. Είναι επιθύμητα όργανα. Να, να σε καλά Γιώργο μου, να σε καλά. Να σε καλά. Και βέβαια εμείς, να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή για να ακολουθήσω ο Θανάσης με... ...αδειά ε, ε, αρκετά για σήμερα η ξεφτύλα. Λοιπόν να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή για να ακολουθήσει ο Θανάσης με τα γλέντια του Αλλά να σας πούμε πριν τελειώσουμε αυτή την εκπομπή Ότι σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου του 1943 Τα πρωτοξάδερφα Οι πατεράδες της Μέρκελ Όχι οι παππούδες της Οι πατεράδες της Του Φούχτελ, του Ράιχεμαν και όλων αυτών των κοθονιών Καταστρέφουν και πνίγουν και καταπνίγουν στο αίμα τα καλάβριτα 1101 άντρες ε, και γυναί... ε, άντρες του, των καλαβρίτων νεκροί το αίμα από το λόφο έφτασε στην Κομόπολη το εκτελεστικό απόσπασμα αποτελούν 35 φούχτελοι οι Μέρκελες, ε, Ράιχεμπάδες, 35 κολόπουστες Γερμανοί και η διαταγή δίνεται από το σφαγέα Λοχα... Γερμανό Λοχεία Τένερ από το Ράιχεμπαρ, από το Φούχτελ, από τη Μέρκελ, από το Σαρκοζή, από το Μπάγκαλο, από το Βενιζέλο, από τους Γερμανοτσολιάδες. 1101. Το αίμα τους έφτασε στην Κομοπόλη. Ας το διάλογο και εσείς και οι Γερμανοί σας. Να είστε καλά όλοι. Για χαρά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE